Αναλάβαμε επιλογές με σημαντικό κόστος, με κριτήριο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή μας από την περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων. Τη σπουδαία προσπάθεια που έγινε, την αναγνωρίζουν πλέον τόσο οι θεσμοί, οι εταίροι μας, όσο όμως και οι αξιόπιστοι διεθνεί οργανισμοί, όπως ο ΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Όλοι, όλοι, όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαία προσπάθεια Εκτός από τον ελληνικό λαό Έλεος τώρα, άκου επικειδιοποίη και έβγαλε Δεν ήταν από τον ρεπτήρα. Είχε επιτίδιο... ο κα, καθένα στο, τον πόνι του κιπέρα. Όχι, όχι, ήταν στο σεβ. Ήταν λίγο πιο μετά, στου βιομήχανου. Ήταν λίγο πιο Μα, μετά. Στους πόσο μικρή η μέρα η Πόσο μικρή. Είχε πολλά να κάνει ο Αλέξα. Ήρθε να, να δώσει το μέγκα εκεί που το έδωσε. Ναι, δεν είχε... το έδωσε ο ίδιο. Εδώθη. Εδώθη. Ναι, ναι, ναι, ο πλειοδοτικό. Είχε να πάει στην κηδεία του Μιτσουτάκη στο τέτοιο. Ήταν στο σεβ. Τι άλλο, στο... το βράδυ τι έγινε. Το survival. Είδε το κοκκινάκι που έφυγε. Το συνέστημα που είχε στην κηδεία του Μιτσουτάκη τέριαζε με το ότι πήρε μαρινάκι το μέγκα. Θα ψηλοτέριζε λίγο εκεί ήτανε κουτί. Αλλά το θέμα εδώ στο ηχητικό που ακούσαμε είναι ότι μιλάει για ένα σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί το οποίο τα αναγνωρίζουν οι ξένες τράπεζες, ΟΑΣΑ, δεν ξέρω εγώ άλλοι, εκτός από εμά εδώ. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Ε, και λίγα τραβάμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Το σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί. Σπουδαίο... Σπουδαίο έργο εννοεί περικοπές, συντάξεων... Ε, κλειστά μαγαζιά, νοσοκομεία Χάρβαλα, παιδεία Χάρβαλα. Τι κάθετε, τι κάθετε στη χώρα και τα ανέχετε όλα αυτά. Πού να πάει, στον Αγιεδομή, έξω. Αυτό ο κόσμο, τόσο, όλοι οι μορφωμένοι έξω πήγαν. Αυτό ο μορφωμένο να μείνει μέσα. Δεν είμαστε μόνοι μα σήμερα. Τελειώσε, Έχουμε τελειώσε. φέρει και τρίτο. Όχι, δεν τελειώνουμε ποτέ. Τι, τι, τι, δεν τελειώνουμε ποτέ. Ποτάμι κακία ήταν αυτό. Εγώ περιμένω να τελειώσετε. Δεν ήταν κακία. Τι Όλα σα ενοχλούν, δεν όλα δεν... σα στέλνουν. Πείτε ένα επειδή... καλό μήνα α πούμε. Περίμενα, θα το πούμε. Αυτό πήγα να πω. Είναι ο Χριστόφο Ζαραλίκο εδώ. Και θα πούμε τον Καλωμήνα, επειδή είναι ο πρώτος του καλοκαιριού ως Εσένα που σε ξέρω τόσο <Τι> λίγο Εσένα που αγαπώ Δεν είναι καλό καιρρινό. είναι, είναι, είναι αλλά αν δεν ήσασταν τόσο κακοί στρε κι θα βάζατε το γλυκό μου αγόρι αφού είχε Υχητικό okay. με τον Τζίπρα πριν. Φύγαμε από τον Τσίπρα, Τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Κοινείς Έρχεται καλύτερα. Φύγαμε <laughs> από τον Τσίπρα Ο Τζίπρα δεν έφυγε από εμά. Αυτό <laughs> είναι το θέμα. Εμεί φύγαμε αυτό. <laughs> Καλό καλοκαίρι λοιπόν. <laughs> ναι, καλά. Το προηγούμενο μήνα αυτά λέγαμε. <laughs> Όχι, δεν λέγαμε. <laughs> Ξεσκίστηκε <laughs> να βρέχει. <laughs> Όχι, ήταν Τι άνοιξη. λέγαμε. <laughs> ε, καλή Άμα ήταν πριν ο Χειμώνα, τώρα είναι η Άνοιξη. Καλό Χριστόφορε, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Μπορεί να σταματήσετε ασχετικά ω ώρα είμαι εγώ εδώ. Ξεσκίστηκε να βρέχει. Έβρεχε πολύ. Α, ναι, ναι, ναι. Σε σκίστηκε να βρεθεί. Ναι, ναι, Ποιο θα, θα, θα, θα, θα... θα κατηγορήσει yeah. για εγώ, εγώ, εγώ το κατηγόρησα. Εντάξει, ωραία. στη σειρά. <laughs> και εγώ. <Yes, laughs> <σειρά. laughs> <laughs> Πώ <Πόσοσο laughs> από εδώ είπαμε να έρθει σήμερα Πέμπτη που είμαστε εδώ. Αφού <laughs> <Φούλισσά> λησάξατε <laughs> <laughs> να έρθουμε, πήρατε 45 <laughs> τηλέφωνα. <τι> να Το 45ο Δεν μα έκατσε και εύκολα να πω την αλήθεια, τον παλεύαμε. Αυτό είναι το ήταν Εκεί Πρώτο πειράζει. μνημόνιο ο Βλακεία. Δεν θέλω τέτοια Δεν το είπα, γιατί το, το πρώτο. Ά, γιατί άμα ο Βλακεία τότε κοντά στο γεροκάκι. Γιατί κοντά ή μόνο Μη... το. Μίζετε Μη... <laughs> με κουτάκι, αναστηختی. Όχι, όχι, εγώ τότε δεν είναι κουτάκι, είναι κουτί μεγάλο. Είναι μεγάλο κουτί, είναι. Λίπον ε... ήρθε το πρώτο μνημόνιο. Πάλι; Α, καλεσμένο. καλεσμένο, καλεσμένο. έβλεπα στην την ε... του Μιχτσότακι, ήταν το πρώτο μνημόνιο. Όχι, ήταν ο δρόμος για τα μνημόνια. Το πρώτο, ε, ναι, ναι. Ναι. Το, πρώτο το πρώτο μνημόνιο. μνημόνιο. Το μνημόνιο. Ο Καραμάλι ήταν το πρώτο μνημόνιο. Έλειπε ο Παπαδήμος είναι στο νοσοκομείο που ήταν το δεύτερο. Εντάξει, Τα, τα, τα, τα μεσοπρόθεσμα. Ναι, ήταν ο Σιμίτη. Όποιο δεν ήταν στη φωτογραφία δεν ήταν. Να ήταν στη φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Ήταν τα τρία μνημόνια, όλα τα μεσοπρόθεσμα. Το πώ φτάσαμε στη Χούντα, το πώ φτάσαμε στη Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί Ήταν ο Κουβέλη. Δεν ξέρω. Αυτό έλυνα. Ήταν ο Σαργιανός όμω. Ο Κουβέλης τι έχει φέρει. Ε, με, έ, έ, έ, με έ, έ, Τι τά, έχει φέρει ο Κουβέλης, έ, <σχ> ο κουβέλης. <σχ> <σχ> <σχ> Αξιοπρέπεια στην αριστερά. Έβγαλα το ψαριανό. Συγνώμη Συγγνώμη, είναι και μεσημέρι. αυτό πες Ο Καρατζαφέρης Α, δεν είδα. Δεν εγώ είδα γλωσσόφιλο με Κυριάκο. Εντάξει. Το και Ποιος, δεν είναι ο, ο Κυριάκος, τον Καμένο Τι Τι ]ς, ]ς, ναι, το ναι, το τράβηξε πάνω του Ζέρω. Ναι, ναι, ναι τότε, το είδα. δεν υπάρχει βίντεο Εντάξει, Δεν συ... το είδα Χάρηκα χα... χα... που σας είδα έτσι <laughs> <laughs> <Άστε καλά>. <laughs> Συνεχίστε <laughs> το καλό έργο Τελειώσαμε <laughs> με αυτά ε, Συνεχίζεται η live μετάδοση της κηδείας Έτσι κι θέλει να δει Υπάρχει πάντα σε κανάλια Ε, εδώ, εσύ τι κάνεις, για πες μας Τι να κάνω καλά Πώς Καλόμυνα. θα βλέπεις αυτή την εποχή την παράξενη Ετοιμάζεις τώρα σε 15 μέρες από σήμερα έχουμε χρέο. Έρχεται η ανάπτυξη okay, ε... Από πέρυσι το λέμε αυτό, έχει έρθει η ανάπτυξη ε, Η ο... ανάπτυξη ήρθε Για να δεις ότι όλα αλλάζουν Ακριβώς όπως πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν Δεν πήραξα καθόλου το δελτίο τύπου Ξεκινάμε σήμερα παραστάσει των Τριανών ναι. Γιατί, γιατί ανοίγει οροφή mm. Και αυτό έχει πολλά καλά. Όποιο θέλουν καπνείε καπνεί, δεν ενοχλεί του άλλου. Το τριάνων παίσμα που είναι. Το παρα... δικτόρον 21 και πατησίων 11. Δεν ε... είναι κινηματογράφο. Είναι κινηματογράφο που ανήγει από πάνω. Είναι... Και είναι oh. αυτά τα παλιά που τραβήγεται η οροφία. Σύπ. Έχει πολλά τέτοια κάποια, ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και βάζουν ωραία. Εξάς, βάζουν και τραπεζά και γίνεται στο στήσιμο σαθερινό. Ναι, ναι. Οπότε ποιο καπλή ή καπνεί δεν ενοχλεί το δικανότητα. Το βασικό μέρο που ξεκινά από το τσιγάρο. Έχει μεγάλη σημασία γιατί όλο το χειρό με βρίζουν και δικοί όλοι άνθρωποι εκεί που παίζει Α, αυτοί που δεν καπνίζουν Αλλά με βρίζουν και άλλοι, δεύτερον στους κλειστούς χώρους Αυτοί που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν δεν πάνε Οπότε στο Τριανόν έρχονται πολύ, Είναι πάρα πολύ, πολύ μα για αυτό πάρα το λέω πολύ, για ναι, το... Ναι. Λοιπόν, στο Τριανόν έρχονται για την ανοιχτή οροφή Δεν θα χασχανίσει τη δόση του Αν τύχει την ώρα τη παράσταση, Και οπότε... αν απογειωθεί η οικονομία δεν θα κοπανίσουμε Θα απογειωθούμε κι εμεί. Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι, και αν, <laughs> δεν είναι, και αν είναι μάπα η παράσταση, μπορεί να κοιτά τα αστέρια Για να χουφτώνει με το διπλανό σου. Όπω κάνουν όλοι του κόσμο στο θερινό. <laughs> ε, πις, πολυ... Ο, ο, ο λόγο πιάνε... που πάμε στα θερινά. <laughs> Όλο <laughs> τυχαίο <στοιχεός> κοίταγα. Για <laughs> ποιο ήταν. Τυχαία κοίταγα σε το μερό το... Καλά, μην μας καρφώνε τι κάναμε πέρσι στα θερινά. Πού έκαναμε πέρσι τα θερινά? Ο Μολυστάπε. Και <laughs> θα είσαι εκεί για πόσο καιρό? Πέντε Πέμπτε του Ιουνίου. 5 πέμπτες, 5 πέμπτες, όλο ναι. τον Ιούνιο. Ναι, ναι. Θα σε πιάσει δηλαδή και η ρύθμιση του χρέου. Το Eurogroup. Εννοεί. 15 του μήνα. Εμείς δεν ξέρω αν θα την πιάσουμε, αλλά αυτή θα πιάσουν, ναι. Σουβλάκια έχει το αυτό είναι το βασικό. Έχει σουλάκια, έχει εκεί δεν έχει εκεί, καντίνα γύρω-γύρω. Ναι, εντάξει, δεν να ταινία, τώρα θέλει να Ναι. Και Α, πανεπιστημιακό άσυλο, έχει. Και προ... Τους προ... Λες, Α, φέτος, τι του λε τι έχει αλλάξει. Το δελτίο τύπου δεν έχει αλλάξει από πέρυσι. Τριάνων δεν, πανε, δεν, πανε, και δεν Υπάρχει λόγο. Στην προσέγγιση και στα θέματα και στα ερεθίσματα Κοίτα, και... θα, θα κρατήσουμε. Τα, μνημόνια, μνημόνια, μνημόνια. Ε, νομίζω θα πιάσουμε λίγο το θέμα από το σκεφτόμενο τι τελευταίε δέκα μέρε. Τα παιδιά που είναι 7 ετών έχουν mm. γεννηθεί στα μνημόνια. Πώ μεγαλώνουν άραγε. Έχουν πάει και πρώτη δημοτικότητα. Ακριβώ. Πώ μεγαλώνουν άραγε. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Πώς μιλάνε, τι του λέγανε. Δηλαδή, ασένα ολίγε φάει την μπουκιά, θα τη φάει αράχνη. Mm, okay, ο αράφιος, ο λέγαν, όχι αράχνη, λέγανε. Όχι αράχνη. Και αράχνη. <laughs> <laughs> αράχνη λέγανε μεθάσια, μα αράψει ο γύφτο. Ήταν δημοκρατικό σπίτι. Έμασταν αράχνη, γύφτο ή ο λύκος. Ο λύκος, ναι. Σοβαρά. Ο κακό. Ένα ο οποίο. Καλό λύκο. Στο σπίτι μου δεν μιλάγαμε έτσι. Υπήρχε αντιρατσιστικό. Ναι, και τι Το γύφτο, πώ τον λέγατε. Ρωμά. Ο Ρωμά, θα φύγει ο Όχι, γύφτο. Α, το λέγατε κανονικά Ναι, ναι, Κοίτα, Οπότε, και καλύτερα το λες έτσι ναι, γιατί... Έτσι λέγανε σε εμά τη δική μας ηλικία Όταν ακούγαμε το ζόρα, το τραγούδι πριν ε, τώρα πάει αλλού Τώρα τι λένε Γενικά, δεν περιμένει τον παπά να σου πει τι αγάπη μου, τι τουφέρα, τι τουφέρα, δεν σε βασάνισε για να πεντάλεπτο. Τρακ να τούφερα, λέει ο πα. Τώρα, όχι, πώ τούχε. Τίποτα, αγάπη Τίποτα και το παιδάκι από κάτω. Ακριβώ, αυτά είναι φλάστα. Δεν μπορεί να το πει τίποτα, παπά, είναι να παίξουμε μετά. Ακριβώ, τίποτα. Έτσι είναι. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στι σχέσει τη οικογένεια, μέσα στι εικόνε τη οικογένεια, πώ είναι τώρα. Με το μνημόνιο. Πάντα θα έχουμε λίγο με τι διαφημίσει που έχουμε αυτή την τρέλα που μα πει. Σαρβάιγορ έχετε βάλει. Ε, σχεδόν υποχρεωτικά πρέπει να βάλω, αλλά όχι Γιατί αυτή την ιδέα. Τι σχεδόν λογική. υποχρεωτικά δεν κατάλαβα τι. Επειδή βλέπουν όλοι. Βλέπουν δεν βλέπω εγώ, οπότε δεν έχω προσωπική άποψη. Ότι δεν ξέρει τον Τάν, α πούμε. Είναι δυνατόν να το ξέρει. Ναι, αυτό λέω, άρα βλέπει. Ναι, ναι. Το σκεφτόμουν σήμερα. Δηλαδή, άκουσα να σου τα Άκουσα και έναν στη Λαϊκή την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε. Που που λέγε Καρίδε. Α. Mm. Oh. <laughs> ναι, ναι. <και, laughs> Απευθεία <laughs> από Άγιο Δομήνικο. φώναζε, φάτε την καρίδα του σπαλιά έλεγε να δεις αυτή τρούιος παλιάρας τε Από εδώ την ελισάβτη από εκεί την βέφη σάρα κάπως έτσι κάπως <σχεδανε> το καρίδα με, <σχεδανε> με το σπαλιάρα και το λαϊκυ, σάρα ελαϊκή η λησ η είμαι η Υπάρχει πια πάγκος και με καρύδες στη λαϊκή. Ναι, ρε, Εγώ νομίζω πρέπει να πάει. Αν δεν πηγαίνετε στη λαϊκή δεν ξέρω πού πάει η χώρα. Δεν πηγαίνετε στη λαϊκή. Πηγαίνουμε για καρύδες, αλλά δεν έχουμε δει τώρα τέτοιο. Αλλιώς θέλουμε τη Φιλιππινέζα και πάει ψωνί για μας. Δεν θέλω να πάμε στη λαϊκή. Τώρα έχει λαϊκούς. Τέλος πάντων. Πότε έχεις διαφημίσει να το βαρέσουν Όχι, λέει ότι απλήρωτη, απλήρωτη τη Φιλιππινέζα μα την έχουμε. Ο Μητσοτάκη λέγοντα τι αλήθειε. Απλήρωτη και η Φιλιπινέζα, έτσι θα πάει. Η Εννοείτε. οικονομία έτσι πάει. Είσαι απλήρωτο εδώ, απλήρωτη και εκεί. Ο Μητσοτάκη λέγοντα αλήθειε έφτασε 99 χρόνων. Γιατί να μην λέει και ο Αποστόλη αλήθεια, να φτάσει διακοπέ. Και το τουριστικό τη μακροζοήση, η Αλόη. Α, η παράδειγμα. Και εκτιμήθηκε που Πλείνω είναι ένα πλουραλιστή και τα έλεγε ο Μό ρεαλισμό και τέτοια. Ναι, το λένε. Στο κολαγόνο και σε αυτά. Να, Μητσοτάκη δεν χρειαζόταν, δεν έπεινε τέτοια. Έπει Θα κρατήσω το political correct των social media. Περιμέντε βρε παιδιά, να τελειώσει σκηδία και μετά θα πούμε. Ναι, ναι, σωστά. Υπομονετική Υπομονετική. Που δεν κρατήθηκαν και πολλοί. Μα τι να κρατηθεί, παιδιά. Εγώ στείλω πάνω από παιδάκι στο χωριό τη σκηδεία. Πλάκα κάναμε οι άνθρωποι. Εντάξει. από τις κατηγορίες που λέγανε νέο. Ναι, ναι, αυτά είναι. Ξέρω εγώ, δυστύχημα. Το απρόπτο. Το απρόπτο. Εδώ δεν ήταν αυτό. Εδώ δεν ήταν αυτό. Γιατί δεν ήταν απρόπτο. Απρόβειο το Εγώ δεν το περίμενα Ναι, όχι ούτε. Κανείς. Τόσο κοντά ούτε ένωση που την αλήθεια κανείς δεν το περίμενα Λέγαμε θα τερματίσει, θα πάει παραπέρα και αυτά. δεν. θα με Ναι. Με Survivor τι θα βάλεις λοιπόν στην παράσταση Τι να βάλεις με το Survivor <laughs> <και σηματίζεις, laughs> με <σαχλαμάρα>, να πούμε. <laughs> Τι θα βάλω, ότι πω αγγιακή να φάω στην μάνα μου Και μου έχει το φάει κρυμμένο <laughs> Αλλού τη σάλτσα, <laughs> αλλού τη σαλάτα, αλλού το πιρούνι. Και, τι και τι κάνεις, και κάνεις μου, αθλήματα Ανέβα το, αθλήματα, να το στο πατάρι, κατέβασαι το πατάρι Και, και πια <laughs> η μανούλα μου δηλαδή ε, Ναι γιατί αν δεν το κάνει η μάνα ποιος δεν το κάνει Τα καταφέρνεις, παίρνεις το έπαθ Αν να μου κάνει η μάνα μου τον τανημανίδη Ναι αλλά αυτό καταλαβαίν Υπάρχει Εμπεριέχεται τη λέξη μάλλον. Παιδιά, είναι, είναι, είναι, έχει λογική γιατί έχει επιτυχία αυτή η εκπομπή. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει του άλλου να πεινάνε και να ξεχάσει ότι. Όχι, να πεινάει κάποιο παραπάνω από σένα. Αφήνει μηνύματα όμω. Αυτό είναι το θέμα. Ε... Δεν είναι ότι δεν αφήνει. Ε... Θα, θα κερδίζει το φαϊ σου πια για να είναι, το πει. Είναι καταρχήν μια εκπομπή εύκολο. που είναι σε ένα κανάλι που είναι η χαρά τη παραποίηση πραγματικότητα. Δηλαδή, εμένα μου έχει χάσει από την αρχή τη χρονιά. Reality και οι υπόλοιπε ώρε. Ακριβώ γι' αυτό. Έτσι πάει. Μου έχει χάσει από την αρχή τη χρονιά θυμάστε Ναι. Ναι, Ήτανε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που λέγανε που, θέμα, που είναι ναι, ναι. αυτό με τις πισίνες που κλέβουνε τις Φεράρι και ναι, κάτι, ναι. τέτοια Περνώντα ο καιρό, μετά από 10-15 μέρες λοιπόν, η συμμορία των Ρωμά που βγήκαν όλοι όσοι συμμετείχαν στη των Ρωμά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποια πενιταριά άτομα Ήταν 25-30 κολονακιώτε, όλοι, βέβαιοι Αθηναίοι. Κοίτανε και, και δύο Ρωμά. Και εμεί κολονακιώτε γύφτου του λέγαμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ρωμά είναι. 5-6 Ρωμά. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει χώρο Ρωμά. Υπάρχει ρωμά. Στο Κολονάκι. Δεν του λέγανε λοιπόν γύφτου, του λέγανε ρωμά. Δεν είναι Και ήταν για καμιά δεκαετία πρώην η νύα αστυνομική. Από την κλειφάδα δεν είχε Πώς ήταν είχε ποτέ ποτέ η συμμορία των Ρώμα Κανονικά. Το πολιτικά λίγο ρεκ κρατήσανε. Από είναι. την πραγματικότητα δεν κρατήσανε τίποτα. Και έχει μείνει ότι ήταν τσιγκάνοι που κάνανε διάφορο και ήταν το μισό κολονάκι. Ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Είναι στο κατάλληλο κανάλι. Δεν είναι όλα... κολονάκι όλα... που κλεί να είναι ρομά. Δηλαδή ο Ρωμά να μην μείνει στο κολονάκι Όχι που θέλει. Μόνο. Κολονάκι. Ούτε στον, δεν μένει Ρωμά. Δεν ε, μένει. στον κολονάκι. Δεν μένει. Στο Μενίδη που θα μείνει, ζεφύρι. Να μείνει που θέλει. Να μείνει και στο κολονάκι αν θέλει. Σιγά μην πάει να μείνει με αυτού που δεν πληρώνουν λογαριασμό. Είσαι τρελό. Σω να πει σε τσιγκάνι γογλέντι. Κασέρει όλα. Ναι όχι, εκεί το χέρι σε πλάι. Είναι σαν τον δεν άλλο ξέρω, που... βέβαια, Πώς αυτό, λέει, δεν είναι... κρατάω λεφτά πάνω μου και του λες έχω πει ο ΩΕΣ και σου λέει δεν κρατάω τίποτα πάνω μου. Ναι όχι αυτό είναι λίγο ανήθικο. Αλλά τουλάχιστον εκεί ούτε capital control έχουν ούτε τίποτα δεν έχεις ε, τέτοιο θέμα. Στις καρίδες λοιπόν που ήθελα, μη γυρίσεις εγώ θα θα θέλα... μου καρίδα πολύ. Πας στη λαϊκή αύριο. <laughs> Θα πα, λέει, εκεί, τι μέρα Ωραία τραγουδά. Σα... Μου το το κάτσε <laughs> Μου κατσικαρίδα. Ε, ναι. Ναι. Ε, ναι. Καλό είναι, να Θα μπορούσε να έρθει και στις πορείες, ρε παιδί μου, να αναβαθμιστούν οι πορείε. Δηλαδή να έρθει το survival στην πραγματική ζωή. Μολό. Το το κάτι. να το κείμενο θα ήθελα να είναι τι Οι πρωταγωνιστές Οι Δηλαδή, τι ψηφίζει ο Δεν ξέρουμε. είναι δεν ξέρω. Καναδιό άλλοι έχει ξαφύγει Έχουν εκπληρωθεί. Ένας νομίζω. Και κάποιο άλλο. Ένα άλλο χαιρετάει εκεί Κάτι τον ήλιο λίγο κοιτάει. Εργάζεται. Όχι, όχι. Νομίζω είναι όλα τα παιδιά αυτά πασόκ. Και εγώ και πέρα μπορεί να ψηφίσει. Απλά κάποιοι ήταν <σοκ> πατριωτικό πασό και <σοκ> πήγα στην Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, δεν πρέπει σε αυτή τη λουμπάση θυμιώ. Γιατί. Δεν λέω τι είναι, Α, λέω τι ψηφίζουν. Σούπα, ο Μπό Πασόκ. Ψηφίζει. Ναι, ναι. Ο Νομίζω και αυτό Πασόκ. Πασόκ είναι. Στη ριζέο ψάχνω να βρω μπορεί να είναι. Ο θα μπορούσε να είναι και ποτάμι. Έχω δει μια φωτογραφία με μοκασίνια. Θρούσε άσπρα μοκασίνια με άσπρο παντελόνι. Ποτάμι δύσκολα, δεν λέει τέτοιε κοντράδε. Τι λέει, αλλά το λοκ. Δεν θα κάνει το σταυρό του. Δεν το αφήνει, δεν κάνει το σταυρό. Το κάνει κρυφά. Φανερά το του. το δωράξει, το κάνει κρυφά. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τι πρώτε διαφημίσει, Γιατί είμαστε εδώ. Ελληνοφρέινα τη Πέμπτη, ξέρετε του τρόπου να επικοινωνήσετε. Έχει νόημα να του επαναλάβουμε. Ναι, ναι. Έχει. Μάλιστα. Με μέσα. Γράφετε real και no. Το μήνυμά σα το 19650. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι facebook, twitter έχουμε και εμείς και ο Χριστόφορος θα, τώρα στις διαφημίσεις θα βρούμε χρόνο να διαβάσουμε τα μηνύματα εδώ και να επικοινωνήσουμε αμέσως μετά Τι νιώθετε τώρα που το ακούτε αυτό, Δεν νιώθετε καλοκαίρι. Εγώ, εγώ νιώθω πασόκ. Μπράβο. Άλλε εποχέ αυτά. Ε, καλοκαίρι βασικά. Καλοκαίρι, πέρα, ε, ε, ανεμελιά. ανεμελιά. Εντάξει, πασόκ νιώθουμε πάντα. Ε, ε, ε, δεν είναι πάντα. Μια εποχή με το πασόκ σύνδιο. λέγαμε ότι θα πάω σε αυτό το νησί. Όχι σε, εγώ αυτό, το είχα νησί, ήδη. σε αυτό το νησί, να κλείσω, να προλάβω. Ενώ τώρα πάνε αυτά. Λέγουν το γύρω μου 15 Ιουνίου. Είχαμε Για... μάθει όλη την άγωνη γραμμή να καταλάβει. Γιατί είχαμε ξεσκίσει όλα τα άλλα. Γόνιμη. Κάναμε γόνιμη την Εμεί κάναμε γόνιμε τι γραμμέ. Δεν υπήρχαν άγones γραμμέ. Ιούνιο-μήνα ξεκινάγαμε από μήχωνο, όχι Σαντορίνη. Άγωνη πηγαίναμε τον Αύγουστο. Μα το θέμα είναι ότι τώρα πάμε μόνο άγόνοι. Με τόση, δηλαδή τα άναρχα τα, τα, τα βρώμικα. Το Δημητρούλα το είχαμε κάνει αυτοκίνητο. Δεν γινόταν το Δημητρούλα να ανοίξει η πόρτα στα μέσα του πελάχου και να φτάσουμε στη ρόδρα. Εντάξει, άνοιξε. Στο σπίτι δεν ανοίγει πλο και φύσμα. G Ge dzieki he Και έβγαινε από την άλλη, έκανε ρεύμα, άνοιξε πόρτα. Το Φωνάζει το ο Μούτσο. Κάναμε το Αθήνα Ρόδο 25 ώρε το θυμάμαι. Πώ δεν το κάνει. Καλά, ναι, δεν είναι και δίπλα. Πώς όχι, είναι ωραία να πα σε μία ώρα στη Ρόδο. Τι, τι νόημα έχει. Ας θα πήγαινε με αεροπλάνο, μετά σε μια ώρα. Μα αυτό ακριβώ. Το ζει, το βλέπει. Χορταίνει το όμμα σου Αιγαίο. Είναι το ωραίο. Θυμάστε, είναι το Δημητρούλα, θυμάστε το Ρομίλντε. Το ήταν αυτά τη ιδιαίτερη. Το Μαρίνα. Αγούδημο. Πού μπαίνει τουρίστα και λέγε πάμε για απόβαση στην Ορμανδία. Δηλαδή ψηνό κομμάτι. Το Δηλαδή έχει κι άλλη έτσι απλό. Τι? Το Δημήτρουλα ήταν, θυμάμαι, για τη μιμία. Μια που είπαμε πα <laughs> <αυτό laughs> Υπάρχει ένα αστικό μύθο. Yeah, yeah. uh, yeah. Υπάρχει αστικό μύθο. Άμα δεν πρέπει. βάλει το πρόστιχο δεν μπορεί. Άλληση. Μα ήταν, παιδιά, κυκλοφορούσε. στα social τη εποχή. Στη συνεργάτη Ελισάβετ. Με ακού, Ελισάβετ. Άκουμαρι. Δεν, δεν ακούνε ραδιόφωνο. Τι σταθμό ακούς Μωρί. Τι ακούνε. Λένε συμμετρήσει άλλα μετά. Όταν παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε εδώ Χριστόφορο Ζαραλίκο. Που από σήμερα ξεκινάει για 5 πέμπτε παραστάσει στο Τριανόν. Στο τριανό, με ouais. το γνωστό μπρίο που. Αυτό το, το, το μπρίο. Το το, και τώρα πέραμε. Τι άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα θίγει παράσταση. Τι να θίξει, ρε 59,9% μνημόνια. Τι να. Τι παγίδα, ναι. Κοίτα, θα βάλουμε ένα κειμενάκι. 15 λεπτά είναι. Βρήκα ένα κείμενο που έκανα 8 χρόνια πριν. Δηλαδή έψαχνα να βρω ένα κείμενο που να μ' αρέσει να είναι λίγο πρόστιχο. Για Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει. 8, από το Κοσμοπόλιταν ήταν. Δηλαδή ήταν το τελευταίο, την τελευταία παράσταση πριν ξεκινήσουμε τα μνημονιακά. Το θυμάμαι. Που το, το, το, το θυμάσαι. Ναι. ναι, ναι, αυτό. Την Ανεμελιά. Αυτή την Αυτά Ανεμελιά, ακριβώ. Που... Πρόσεξε, παρόλο που ήταν μέσα στην Ανεμελιά το κείμενο, η τελευταία ερώτηση, που ήταν και καλά μια έρευνα σπίση, που ρωτούσαν οι γυναίκε διάφορα στον Κοσμοπόλιταν ήταν αν υπάρχει άλλο ζώο στο ζωικό βασίλειο εκτό από τον άνθρωπο που να ασχολείται με την πορνεία. Εκεί είχε πολιτικό σχόλιο και με τράπεζες. Υπάρχει, το ξέρετε. Ω, όχι, ποιο Η φιλική πιγκουίνη. Γιατί παίρνουν αντάλλαγμα βότσαλα για να φτιάξουν τη φωλιά του. Σοβαρά. Και εκεί έκλεινε έτσι το κείμενο. Τον αληθινόητο. Αντιπροηγέ. Όχι έτσι. Και έκλεινε το κείμενο σε αυτό το πλανήτη. Άμα θε να χτίσει, είτε πάρει στεγαστικό από την Eurobank. Είτε είσαι πιγκουίνο στο βόρειο πόλο. Στον νότιο. Στον νότιο. Στον νότιο. Και βαριέ. <laughs> <laughs> <laughs> σε πόλο Πόλος να είναι. <laughs> του να είναι. Έτσι. Θα δουλέψει η μπαταρία. <laughs> <laughs> με τον πόλο. Μπλάλανε <laughs> <laughs> εκατομμύρια κάποιοι με τον πόλο. Χριστό και αυτό. Άλλωστε όλοι φτιάχνουν ένα πόλο τώρα. Κέντρο αριστερό, κέντρο ε, ναι, ναι, ναι. κάτι φτιάχνουν. Άλλοι σώζουν τον πόλο του. Αύριο γίνεται και μια εκδήλωση. Είναι ανάγκη να το πούμε τώρα αυτό. Ναι. Προσπαθούμε να κρύψουμε τα τσαπάμε εκεί. Όχι, γιατί. Ε, ο ε, ο ημεροδρόμος, ε, ο ε, ο ναι. ημεροδρόμος ναι. Mm. που είναι μια, mm. ένα site, mm. να το πω. Yeah. Site, site. site yeah. Το σας κλείνει yeah. yeah. yeah. τρία χρόνια yeah. και κάνει αύριο ένα party, χορό, εκδήλωση του Know Us Better. Event, Event, happening. Μάζεμα, μάζοξι, ό,τι θέλετε. Κόβα. Όχι, δεν κόβα. <χω> Ζήμωση, τι θα γίνει. <χω> Α, από όλα τα άλλα <χω> Λοιπόν, στο πόλι Καφέ, στο Άπεσμα εκεί στην Πανεπιστημίου, Πα Πα από τι 9 και μετά. Θα είναι ο Σταμάτη Κραουνάκη, ο Σπύρος Γραμμένο, ο Γιάννη Περλέγκας η Υπεραστική. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ τραγούδια και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος Αυτό είναι. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 2.11.208.200 θα πάρετε δύο διπλές προσκλήσει για να πάτε αύριο Παρασκευή, 9 η ώρα, στο, στην εκδήλωση που κάνει ο Μεροδρόμο. Ακούσατε ποιοι θα είναι. Ωραία θα είναι, ωραία θα περάσετε. Οπότε σπεύσατε, κάντε τα δέοντα. Το τζίπρα, τον Τώρα, τώρα, το τσίπρα όχι γενικά, όπω η σαμάρα το να μάθει. Πάνω πάνω ο ο τσίπα δεν είναι γενικά όπω τον βλέπει, είναι το τελευταίο εβδομάδα και εδώ τώρα το πρόσφατο διάστημα. Γιατί αλλάζει. Κατά διαστήματα αλλάζει. Γιατί άλλα, γιατί το ίδιο αυτό δεν το έχουμε ξέρω, oh, έξω, έξω, έξω, το έξω, θεατρικό έξω. με το χρέο, κάτι θα πάρουμε, κάτι με το σαμάρα νομίζω. Δεν είναι το, το, με... το σαμάρα και με το τσίπρα άλλε 10 φορέ. Αλλά τώρα έρχεται πλησιάζει Είναι στο τέλο. Τώρα που έχει πάρει μέτρα. Που είπαν δεν έχουμε το χρέο, δεν θα έχουμε τα μέτρα. Έλακα. Τι έλακα. Έλαβε. Ήταν η πρωτομιά. Έλεγε, έλεγε χαζά. Αυτά τα λέει την Πέμπτη που ψηφίσαν το μνημόνιο. Αυτό το έχω βάλει το σποτάκι. Ήταν ναι. Πέμπτη, έβρεχε. Ναι, μήντε, ναι, θα... το θυμάμαι. Είναι μια θλιβερή Πέμπτη, άμα βρέχει. Ναι, το ξέρω. μάιο μήνα. Ε, Εντάξει, είπαμε δύο σαχλαμάρε τώρα. Ωραία, λοιπόν. Τον βλέπεις ίδιο. Τον εμπιστεύεσαι όπω τον εμπιστευόσουν πάντα. Τελείω. Δεν έχω χάσει καθόλου την πίστη μου στον Αλέξη. Oh. Από το 2015 πότε πρωτοβγήκε. 15, ναι, ήμουνα, αυτό πίστευα ότι θα κάνει και ε, περιμένω και τα χειρότερα. Έχει μιλήσει με Σιριζέο τώρα τελευταία. Είναι μια κυρία σε μια παράσταση στη αρνήθηκε ότι είναι τέταρτο μνημόνιο. Κάπω αλλιώ μου το είπε, δεν το θυμάμαι. Μεσοπρόθεσμο. Κάπω κάτι άλλο. Κάπω αλλιώ το είπε. Όχι, όχι, δεν μου είπε τέτοια. Α, δεν είπε τέτοια. Εάν η τίτλο. Ναι, μεσοπρόθεσμο ή πολυνομοσχέδιο, δεν υπάρχει κάτι. Δεν... Αυτό, πει, βγαίνει, δεν αυτό βγαίνει από κουμουδούρα, αυτό βγαίνει σαν γραμμή να ξέρει. Ότι τι. Ένα από τα δύο θα είναι. Ή πολυνομοσχέδιο ή μεσοπρόθεσμο. Ναι. Αυτό θα απέα. Άμα είναι γραμμίσια. Ε, δηλαδή, όταν σου έρχεται η ΔΕΗ, το βλέπει ω οφειλή ή ω χρέο. Τέτοια ερωτήματα βαθιά. Ναι. Ε. Ναι. Ε. Και αυτό είναι. ή τη Υποχρέωση. Ή υποχρέωση που μου δίνουν φω. Εντάξει. Εντάξει, είναι θέμα ανάγνωση. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Σαν να κάνουμε ζήμος στο ποτάμι είναι αυτή η κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει και πόλη στο ποτάμι να κάνουμε ε, Είμαστε ζύμωση. λίγο περισσότεροι από ε, <laughs> στο ποτάμι. Έβλεπα από τη δημοσκόπηση την τελευταία, μα 1,5% στο ποτάμι. <Δεν> μα 1,5% το. τον άνθρωπο που δούλεψε 20 χρόνια στην τηλεόραση και λέει μόνο αλήθεια. <συμφιλίου> <συμφιλίου> τι δεν έχει σημασία. 1,5% δημοσιοκάσταση... Το προφυλακτικό, μια δεύτερη χρήση τη σκέφτεσαι το να το την κάνει. Στο Σταύρο, τίποτα. Θα μείνει για πάντα στη Σάτινα. Δεν <συμφιλίου> <θα μείνει. συμφιλίου> ναι. Έδωσε, έδωσε στην πολιτική ζωή του τόπου. Μην το περνάτε έτσι. Ο, ό, όχι όσο θέλαμε. Όχι όσο θέλαμε, όντω. Χρονικά. Αλλά τι να κάνει και ο κόσμο. Ναι. Με όλα αυτά που του έχουν. Εντάξει, μην απογοητεύεστε. Πάντως... Ο ψαριανό είναι στο ποτάμι έρχεται... ακόμα. Ναι, τώρα πάλι, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι. <laughs> είναι στο ποτάμι. Πού θα πάει ο ψαριανό, <laughs> Άμα διαλυθούν, Ο φορτήλα βρήκε. Μη φοβάσαι, δεν χάνονται. Θα καλύτε. πάει στο Νεοπόλο, θα πάει με Βενιζέλου και δεξιού που θα κάνουν όλοι μαζί ένα αγκαλιά. Φωτογραφίε Η... από την κηδεία, είδε, από το προσκύνημα εκεί. Είδα. Ε, λοιπόν. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ κάθε εβδομάδα και ένα σκίνωμα. Γιατί την <laughs> Αγία και όλα αυτά. Πάνε και πώ κοινάνε οι Χριστιανοί. Έρχονται και πάντα είναι ο καμένο. Παντού, Παντού ο καμένο. Και στρατό. Παντού. Στρατό και καμένο. Όλοι εν ενεργία. Ε, όποιο ζωντανό φεύγει εν ενεργία. Άγιο έρχεται εν ενεργία. Πλάκα, πλάκα. Άγιο φω έρχεται εν ενεργία. Τόνο. Τόσο σκύνομα από πότε είχαμε να δούμε. Τόσο να, σκύνομα. Έχει να έρθει κανονικό πρωθυπουργό. Ναι. Δέκα χρόνια. Αλλά κάνουμε τι τελετέ αν έρχεται κανονικό πρωθυπουργό. Όλη εν ενεργία. Κανονικά θα πρέπει Το να. Το σκύνομα τη Αιγέ Ελένη γιατί εναργία. Όχι. Δεν ήταν πρωθυπουργό η Αγία Ελένη. Εντάξει, θα μπορούσε. Ναι, δεν θα ήταν καλή ω πρωθυπουργό. Εδώ έγινε ο Γάπουρο. Από προηγούμενου ναι, θα. Ήταν. Γιατί ρε, έγινε ο Τσίπρα, Γιατί να μην η Αγία Ελένη πρωθυπουργό, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστό. Και ω τι θα την υποδεχτούμε, την Αγία Ελένη. Ναι, όχι, θα ήταν. Όταν δεν... κάνει και, και πρόταση, μόλι. Σωστό, σωστό. Καταρχήν είναι ρίσκο. Ρισκάριζε να την υποδεχθεί σε κάτι λιγότερο. Κι αν έρθει Κατάρα, α πούμε. Ου δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Οι Άγοι δεν είναι, αλλά οι διαχειριστέ του, α πούμε, μπορεί να σου κατάρα, Οι ρίξει ο άνθ Βάλε έναν άνθιμο που έχουμε. Υπάρχει ένα άνθρωπο, επειδή μπήκε και το καλοκαίρι σήμερα, να τον ακούσουμε λίγο. Τα άμφια, λίγο. τα τσίτσιτα, τα γυμνά, αγυμνώτη. Ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι, κάποια πρόσωπα, άνδρες, οι γυναίκε, αλλά πιο πολύ οι γυναίκε, όχι αυτέ που είναι στην εκκλησία, σα βλέπω όλε. Αλλά άλλε, και όχι όλε πάλι, είναι αυτέ που αποκαλύπτουν όλον τον εαυτόν του τον σαρκικό μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί εμεί που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας και από πάνω το δεύτερο ράσο και μας βλέπετε μέσα στον ήλιο του Ιουνίου και του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν πεθάναμε ποτέ κανείς από αυτή την αιτία δεν μπορεί και να πεθάνει κανείς η καμία εάν φορά τα ρούχα της τα οποία είναι τα εμβήματα τα οποία είναι ελαφρά με ειδικό ύφασμα που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη Μα έφτιαξε ψηλά. Τη <laughs> ανάψαμε. <laughs> όταν είπε <laughs> τα με τα εσόρουχα. Αντί στο ερφορά το... με, εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ πια. Αυτό το ειδικό ύφασμα Αν που αμπά. αγκαλιάζει το σώμα που τρέχει από το ξηρισμένο στέρνο. Πώ είναι, είναι σαν το σατέμπο σκαλώνει ε. ή φεύγει. Εδώ είναι είναι ένα... το λεγόμενο το αλεκιαστό που άσπρο στο μαύρο ξέρω. δεν πιάνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το ειδικό. Επειδή είναι μαύρο και δεν είναι όρκο. Τυχαίο που το πάτερ και το παρεό ξεκινάνε από το πάρκο. Ε, Και με περιέχουν τώρα. Άρα, μόνο που είναι πιο μερακλείδε ή πατερ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μονόχρωμα. Εδώ είναι μια παλιά δήλωσή του για. Έχουμε του δύο για το τέτοιο. Μη φιλιώστε το παιδί μου στο μικρόφωνο, ακούγεται. η δύο. Ε, μετά τον παπά. Α, ναι, πάει. Λοιπόν, ε, η δήλωση αυτή του ανθίμου είναι από κήρυγμα καταρχήν. Είναι παλιά, 4-5 χρόνια και συγκρίνει τι γυναίκε κυρίω, λέει άνδρες, αλλά μετά το πες τις γυναίκε που φοράνε ελαφριά ρούχα. Με του αυτού του που φοράνε τα ράσα. Με του άντρε δεν έχει πρόβλημα να φοράνε ελαφρά ρούχα. Το λέει και άντρε, αλλά μετά λέει oh. κυρίω γυναίκε. Και δι, φέρνει ω παράδειγμα στι γυναίκε που δίνονται ελαφρά, εμεί οι παπάτε που φοράμε τα βαριά. Αυτό μόνο, εγώ θέλω να. Είναι θεατή. Έχ, έχ, έχ, έχ, Έχε φορέ έχεις φορές ποτέ, σε Κάτι δεν είχε φορέ παπάς ποτέ. Έχω ντυθεί παπά. Αλλά τι απόκρισει που έχει μάθει. Όχι, δεν είναι βαρύ. Όχι, ποιε απόκρισει. Αποκριστικά πρώτη φορά, ναι. Yeah. Μετά το άνοιξαν τα κουτίνα. Όχι, λέω στι ιδιωτικέ του στιγμέ. Ναι, στι δεν είναι βάρη. Εθιμοτυπικά. Επίση, δεν νομίζω. Τώρα, πολλέ φέτο που δεν έχουν προλάβει λίγο καιρό στα χάλα και αυτά δεν έχει καταλάβει ότι έχετε καλοκαίρι ακριβώ, mm. θα βάλουν πολλέ ράσου. Φέτο, πατσοκύλι κρύβει. Mm. Δεν είναι. Θα φορεθεί στην παραλία. Φέτο, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θα το με το μαγειό έξω το μπυρόκυλο. Δεν είναι. Σωστό. Δηλαδή, δεν προτείνεται. Λοιπόν, κάτσε να μην παίρνουν άλλο τηλέφωνο. Οι δύο που θα πάνε αύριο στην εκδήλωση του ημεροδρόμου Μπογιόπουλο είναι εκεί και και όλα τα υπόλοιπα mm. λοιπόν όχι Κοσιόνι, ο και οι υπόλοιποι οι δύο που θα πάνε αύριο είναι ο Νίκος Ξενάκης και ο Νίκος Τσίλη. Θα πάτε εκεί στο Άπες Μαζόγλου 5, είναι η εκδήλωση για τα τρία χρόνια του ημεροδρόμου. Θα πείτε εκεί στην είσοδο από τον Ρίαλ από Ελληνοφρένια και θα μπείτε μέσα. Ξαναλέμε, θα είναι ο Σταμάτη Κραουνάκη, ο Σπύρο Γραμμένο, ο Γιάννη Περλέγκα, η Υπεραστική και ο Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ωραίο, ακούγεται όλο αυτό το π. Τι θα πει εσύ εκεί αύριο. Ήρθε, ε, θα, ε, θα Σαν ε, ε, την θα, Όχι, θα πω πώ θα πεθάνει ο Μπολιόπουλο. θα είναι κείμενο. κείμενο. Ε, τώρα σύντομα θα συμβεί αυτό. Να oh, Δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Αλλά... Θα γίνει αντίστοιχο που έγινε χθε. Αρχηγός κράτου θα... και αυτό. Όχι. Ναι, όχι. Εν Εν ενεργία... Θα γράψω ε... το του. Εν ενεργία, πρωθυπουργού. Ε, ήρθε, πως λέγεται αυτό που ψάχναμε. Επικαιροποίηση. Α, επικαιροποίηση. Έτσι το πέ... Έτσι μου ήρθε Ωραίο είναι αυτό. ήταν για μια επικαιροποίηση. Σωστό. διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Για βάλει το Strawberries, cherries And an angel's kiss in spring My summer wine Is really made From all these things Aura tińócete, Νιώθετε καλοκαίρι και τώρα. Τσέρεις. Κάνω τα πάντα ναι, ναι. για να νιώσετε καλοκαίρι. Ναι, ναι. Καρπούζι και κουκούτσια. Καρπούζει και κουκούτσια. Με το Μέγκα, τα μαθες, τα νέα. Το δόλε λέτε, τα έχει μάθει. Τα μαθες, Έχουμε εξελίξει. Δεν ήταν έτσι χθε, δεν το χαρήκαμε <laughs> <τόσο>. <laughs> Δεν ήταν. <laughs> Βέβαια πάρα πάρα κάποια ναι. στιγμή, να το πω τώρα, όταν βλέπαμε την τελετή εκεί τη σκηδεία, την εξώδια ακολουθία κτλ. Λέγαμε ότι αν είχε χιούμορο Κυριάκο θα ξεκινούσε. Τα μάθε τα νέα πατέρα. Να τρολάρει το Γιώργο, αλλά εντάξει. Λοιπόν ε, Και αυτό το πράγμα χθες με το Μέγκα όμως Δηλαδή ήταν ο διαγωνισμός χθες, ποιος θα ανοίξει Και έπρεπε, είναι ο Μαρινάκης που θα το κερδίσει Και ο Ψυχάρης που θα το χάσει Και αντί να είναι εκεί στην αγωνία, πρέπει να είναι στην εξόδια ακολουθία Εντάξει. Όχι, είχε, είχε λήξει Όχι, είχε χάσει ήδη ο Ψυχάρης Όχι, είχε βγει η απόφαση που το παίρνει Μαρινάκης και πήγαν μετά Είχε βγει κατά τι 12, είχαν ανοίξει φάκελ και η mm. κυρία ήταν μετά. Α πήγανε. Υπάρχει μια κατηγορία στην ανθρώπο που δεν έχει αγωνία. Ακόμα και αν έχει καταθέσει μια πρόταση με 22 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρει. Το λέω επειδή Α, έβαλε okay. την αγωνία μέσα. Ναι, δεν, δεν είχε δε... αγωνία. Όχι. Όχι. Όχι. Υπάρχουν άτομα γύρω μα που δεν έχουν αγωνία για 22 εκατομμύρια ναι. ευρώ. Σαν να βάζουν 22 ευρώ εμεί ένα φάκελο. <Λε> Μάλλον. <Μάλιστα. Λε> Εντάξει. <Λε> <Λε> Εντάξει. <Λε> <Λε> <Λε> Ε, τώρα όμω, κανάλια έχουμε κίνηση, δημοκρατία. Τι ξέρω τώρα, αφορά ξενές, τον κόσμο αυτό, Δεν αφορά τον κόσμο αυτό. Τι, τι, τι, το, ωραία, τι το αφορά τον τι θα βγάλει το μήνα. Ποιο μήνα, δεν έχουμε κανάλια στο σπίτι. Ο μήνα δεν θα ήταν, παιδί μου, τέλειο. Να κάνει Αν τον αφορούσε θα βγει ο μήνα, δεν θα βλέπε κανάλια. Να ήταν έξω. Λοιπόν, επειδή βλέπει κανάλια, προφανώ τον αφορούν τα κανάλια. Ένα ωραίο συμπέρασμα μόλις Λογικό, Τώρα Από στο σπίτι Από τι θες κουρασμένο στο σπίτι; Από τι γυρίζεις κουρασμένος; Τι ωραία Άσε με τώρα καφετέρια. Δεν βλέπεις Δεν βλέπεις του Sky; Τα θα τώρα το και μετράνε με Μήπω αντί για γλυκάνη σου έβαλε. Δεν ξέρω. ωραίο. Το γλυκό παλιό πασό. Το οποίο είναι πολύτιμο. Σαν το παλιό πασό κρασί, όπω όλα τα παλιά. Είναι και μια συνέντευξη να βγει του Μιτσοτάκη. Το έχει δώσει πριν 10 χρόνια στον Πακελά. Συνέδευε να παίξει. Νομίζω, ναι. Μετάβαση. Είχε ο Μιτσοτάκη να παίξει μετά το θάνατό του. Ναι. Αλήθεια. 30 ώρε. Το 90 του, βέβαια. Δεν έχει φανταστεί θα πάει η Ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Αν είναι... μια επικαιρότητα, θα την έχει, υποθέτω. Έχει κάποια, έχουν ήδη βγει. Παίζουν σκάι κάποια κομμάτια. κομμάτια. Ε, λέει για το, την κυβέρνηση. Ο το... μέσα Αλήθεια. Λέει, κοίτα, ο Μτζοτάκη, που πολλά μπορεί να προσάψει κανεί αυτόν. Τα τελευταία 15-20 χρόνια κάνει μια προσπάθεια, προσπάθεια να, με το δικό του τρόπο να ξαναγράψει την ιστορία και του έθνου και σε ό,τι τον αφορά, βεβαίω. Με πολύ έντονη προσπάθεια όμως Αυτό πώ κόσμο το κάνει, και πολλέ άλλε. Νομίζω επειδή του παρακολουθώ όλου, είναι με τον πιο επίμονο τρόπο το κάνει ο Μητσοτάκη. Επειδή ναι. είχε και πολλά να σβήσει, πολλά να που υπήρχαν για αυτόν. Το κάνει με πολύ έντονο τρόπο. Φαντάζομαι και αυτό εκεί ανήκει. Αυτό που αν θα δούμε σήμερα και πόση ώρα θα είναι. Είναι εκεί Και άλλοι το καρκά που διάβαζα προχθές έδωσε, Για το Βενιζέλο κάτι και ο Υμνούσε τον εαυτό του για το PSI Ο Μητσοτάκης επειδή έχει πολλά χρόνια παρουσίας Και σε πολύ κρίσιμες στιγμές Προφανώ αισθανόν και πολλά είχε κάνει, Όπως λένε οι πηγέ και οι μαρτυρίε. Λίγα δεν είχε κάνει. Λίγα δεν είχε φτάνει κάνει, με δεν είχε. τη λάσπη στον ανεμιστήρα της ζήτηση. Δεν φτάνει, φτάνει, φτάνει. φτάνει όμως. Καμία Δεν σα αντέχω. Τέλο πάντων, τουλάχιστον ας γίνει η και, και μετά, όπως είπες Δηλαδή, είπα και Θα μπορούσε να, να, να πάει Ναι, τέλο πάντων. Και ο τέλο πάντων δεν έχει. Για προσκλήσει για σήμερα. 5, θα δουν στην παράστασή σου, το Τριανόν. Είναι 9 και μισή, ελάτε. 2 όχι, δεν λέμε αυτό τώρα, τώρα λέμε το τηλέφωνο. 2-11-200-8-200, στην Ελισάβετ έξω, οι 5 που θα πάρετε. Θα πάτε σήμερα να δείτε στο φορό Ζαραλίκο στο Τριανόν κέντρο τη Αθήνα. Ότι πρέπει ωραίο καιρό. Ναι. Αυτά να περάσετε. Μια χαρά. Πόση ωραία Αν... είναι η παράσταση, κάνα Αν... δύο ώρε. Ένα δύο ώρε είναι για να προλαβαίνουν και το μέτρο Α, το έχεις κάνει, έτσι το έχει σκεφτεί. Τι ώρα αρχίζει η παράσταση, είπαμε. Εννιά και μισή, οπότε yeah, πες προλάβω, αν το. καθυστερήσουμε ένα τεταρτάκι ας πούμε να nah, προλάβεις το Και όχι το, για, το, για να το βλέπεις τελευταίο. τις αποχωρήσεις στο Survivor τα κάνεις έτσι που Πιέσα... να σε ξέρουμε. Τα έχουμε και εμείς τα λέμε αυτά, αλλά δεν πιάνουν παντού. Παρ' αυτά, ποιο είναι ο κοντινό σταθμό. <Σι'> αλήθεια, έχω... <Σι'> αλήθεια δεν το βλέπω. Ο, ο, ο Κατεχάκη. Όχι, <Σι' αλήθεια> όχι, δεν το βλέπω Ο είναι πιο είναι πιο ο ο Νομίζω είναι. Κέντρο Αθήνα. Τώρα γραμμή 4 μετρό και θα περάσει από Κυψέλη, είναι. γραμμή του είναι Είναι ο την Έχει πει ο ότι Ο Σαββίδη μόνο για Θεσσαλονίκη. Την Αθήνα τη βρίσκω. Άμα μιλάμε για μετρό, αποκλείδα άκουσα... να βάζουμε τη Θεσσαλονίκη μέσα θα... Εγώ άκουσα. Χθε έβριζε την Αθήνα ο σαβίδης. Χθες ήταν α. Και σήμερα το πρωί έριξαν και τον Μπαουκ. Έξι βαθμού. Ναι, δεν έχει σημασία βέβαια σήμερα, θα έχει σημασία χθε, αλλά δεν παίζει ρόλο. Ναι. Ε Θέλω να πω, έχουμε. Εσεί γενικά τα ποδοσφαιρικά δεν τα παρακολουθείτε. Πώ δεν τα παρακολουθείτε, πώς το, Γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε με πέραση ΑΕΚ. Ε, στο α... Champions League. <laughs> <laughs> <laughs> όχι, δεν είναι αυτό. <laughs> Πού περίστανε που είναι είναι. τελευταία και ήταν στο τρίτη κατηγορία εκεί που ήταν. <laughs> Πρόπερση, ποτέ. Συντύπωμα τα είσαι. <laughs> εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι εθνική Ελλάδο. Ενωτικό. Ποτάμι. Είσαι έτοιμο για δολ. Κοίταξε να δει. Να σου πω ότι είναι. Πάω Ολυμπιακό. Είναι, είναι τα καινούργια. Δολυμπιακό και Δομ. Δημοσιογραφικό οργανισμό Μαρινάκη. Είναι τα καινούργια Α, που την αρχή και μετά. Ναι, αλλά και ο Μπάουκ μέσα. Ο Μπάουκ είναι. Το ναι. τέτοιο. Ναι, ναι. Το λέμε Νομίζω ναι, ναι. καταλαβαίνει το κοινό με αυτά τα τάχα μου αστεία και ότι είστε έτοιμοι να λυγίσετε Ναι. Τι να λέει, έχουμε λυγήσει. Δεν καταλαβαίνω. Μα Είμαστε λυγισμένοι. Λιγισμένοι. Ελιγαιροί και λιγερόκορμοι. Έχουμε διαφημίσεις. Ξαναλέω, παίρνετε στο 2128-200, μόλις επανέλθουμε μετά να πούμε τους πέντε που θα πάνε σήμερα στο Ζαραλίκο. Αυτό πώ νιώθετε τώρα με αυτό που ακούγεται, πώ νιώθετε. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Δεν ξέρα. Είναι αυτό που λέει στο ρεφρέντζο τόσα κολομέρεια. Όχι, δεν λέει αυτό. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι λέει. Ωχ. Παλά, έρχεται, εντάξει. Ναι, εντάξει. Εγώ αλλιώ το ξέρω. Οι πέντε που θα πάτε σήμερα στο Ζαραλίκο είστε. Η κυρία Σφακινά Ολυμπία, ο κύριο Δημήτρη Καλαμάκα η κυρία Ξένη Κόχυλα, ο κύριος Γιάννης Λικουριώτης και ο κύριος Γιώργος Χατζηλιάς η ε, Χριστόφρος σου δίνω το χαρτί με τους νικητές. Ευχαριστώ. Τι ώρα θα είναι, τι ώρα να έρθουνε. Στις 9.30 αρχίζουμε μελάτε λίγο νωρίτερα. Στο Τριανών, παίζουμε. νούμερο... Κοντρικτόνας 21 και Πατησίων 101. Θα πείτε από ελληνοφρένια εκεί στην είσοδο και θα περάσετε μια χαρά ε, και μια χαρά και θα περάσετε από τις πύλες εκεί. Έχουμε και μια ανακοίνωση λοιπόν στην Κρήτη ε, το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Πλατανιά, η τοπική κοινότητα Κοντομαρίου και πολιτιστικό σύλλογος Κοντομαρίου σας προσκαλούν στο διήμερο εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τους εκτελεστέντες της περιοχή Σήμερα 5 1η Ιουνίου ε, και αύριο Παρασκευή ε, στο Κοντομαρί, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τη μάχη τη Κρήτη. Ωραίο, χα, ωραίο χαλή για τέτοια ανακοίνωση. Ναι, ωραίο, και και, άλλη, <laughs> και άλλη, άλλη μια ανακοίνωση. Να σκέφτεσαι του άλλου. Εκδήλωση τη Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου, εδώ στην Αττική, 5η 1η Ιουνίου 2017 στι 6.30 Πλατεία Ιρών Πολυτεχνείου στο Δημαρχείο. Συμμετέχουν μέρα καζογραφική, θεατρικά δρώματα, χοροδίε, μαθητέ από τα σχολεία του Δήμου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τη ΕΕΔΙΑ Ελληνική Επιτροπή Διεθνή. Διεθνού ύφεση και ειρήνη. Τώρα, μια και λέμε και διάφορε εκδηλώσει και δεν έχει για την Λιούπολη κάτι. Δεν έχουμε. Πεσμένη δεν... είναι η Λιούπολη. Πεσμένη τελευταία. τελευταία. Δεν έχουμε. Να πούμε. Μετά το έχει. Πάσχα κάτσα Λίγο έκατσε εκτό. Φεστιβάλ Λιούπολη δεν έχει. Πώ δεν έχει, πώς δεν έχει. <laughs> γίνεται χάμο. <laughs> Κάνουμε αντιπλημμυρικά τώρα. Δεν μπορούμε να σκάβουμε. Είναι παντού, πώς... έχει, έχει λάκου. Αν είναι καινούριο τραγούδι. Τίνα. Είναι καλοκαιρινό τραγούδι κι αυτό. αυτό. Και αυτό. Τι Τι χορεύετε τα καλοκαίρια σα, Πού μεγαλώσατε, Πού πηγαίνετε διακοπέ. Κυλιό του, αστυνάμω, σαν τι φώκε. Δεν πήγατε τέτοια τραγούδια. Κάναν οροπό, δεν πήγατε κάτι να ξεσσαλώσετε. Όχι. Πόπο. Είναι μια παλιά εποχή, μια ανεμελιά. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Είναι τη εποχή του Πασόκ. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Μα και αυτά. Και του Μιτζωτάκη. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όχι, νομίζω. Και ευτυχώ. Γιατί θα ξεράσουν DNA. <dahil> Εμεί που και παιδιά. <στασ> <στασ> Εμεί που ήμασταν και παιδιά με στο Πασόκ ναι, ναι, ναι, εκεί είναι ότι καλύτερο. Να σου τύχει τέτοια ανεμελιά και όλοι να. Όλοι ήμασταν παιδιά, παιδιά. με στο Πασόκ κάποια στιγμή. Άλλε εποχέ, αλλά όλοι ήμασταν. Και όταν τρέχει να παιδιά με στο Πασόκ. Ξαναγυνόμαστε. Ο Τσίπρα, α πούμε, δεν ήταν παιδί με στο Πασόκ. Τι ήταν. Γεννήθηκε 74. Ήταν, α, ήταν γιατί δεν είχε παιδί, παιδί. Δεν ήταν το 81 παιδί του Πασόκ. Δεν ήταν Ναι, ναι. Είναι τώρα παιδί του. Δεν είναι ακόμα. Το κοτέτσι του Τσίπρα ήταν ο κόκορα που σφάξαν για να χτίσουν το Πασόκ. Τρελό τελείω. Λοιπόν. Ναι, εδώ φτάνουμε στο τέλο. Σιγά-σιγά να σου ευχηθούμε καλά να πας Να είστε καλά, ωραία, θα περάσουμε. Γιατί είναι, είναι πολύ ωραίο ο χώρο. Όποια και να παίζουμε περνάμε ωραία, αλλά εκεί πραγματικά είναι. Ωραία. Αυτό το που ανοίγει η οροφή δηλαδή, στο κέντρο τη Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, ναι, όντω. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ, Χρυστόφερο, Να είστε, είστε καλά, ελπίζω να αλλάξετε θεματολογία. Πρώτα. Θεματολογία. Oh. Φτάνει πια με αυτή την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό κυβερνάει. <laughs> Μήπω δεν ήθελε, μήπως δεν ήθελε τον αφήνουνε. δεν θέλει να κάνει και αυτός αυτό αυτό μετά. Όχι, που αλλά τον εδώ, αφήνουνε. Αν τον είχαμε εδώ, τα ίδια θα έλεγε Εγώ λέω να του δώσουμε μια ευκαιρία. Και εγώ εντάξει, εγώ, εγώ, εντάξει, εγώ. Εντάξει, Και αν αποτύχει, μετά Όχι. όλοι κουκουέ. Μετά όμω. Μετά όμω. Με αυτό το μήνυμα, γεια σα. Ενότητα. Ατας σπίτια που η δύση τα ματώνει Αυλές γεμάτες ήλιο και φωνές παιδικές. Με πήγε δρόμο, μακριά απ' τη ζωή μου την παλιά Μα καρδιά δεν ξεχνά